Πομπέο. Πομπέο. τα με υπέροχων κορονοϊό. Ε, πληθεί, ως ε, τσοκύλι, άνοιχτα, άνοιχτα των αζωρών. Ε, δρασταίος με μια νέα, Χρούσματα COVID-19. Φτάνκο λιμβών, γενναίος, εις πλησί, εις πλησιόν Πειραιά Α, Συνεργείο του Εωδή Και, μη Πομπέο Και απε, <μήσα> Να ζήσουμε να του θυμόμαστε Αμήν. Καλά, παιδιά, ήταν. Είναι για το πλοίο που έχει έρθει, το κουρασγερόπλοιο, που έχει, δεν έχει κρούσματα. Τα είχε δηλαδή κάποια στιγμή, αλλά εδώ βρήκαν ότι ήταν λάθο τα τεστ, ή δεν ξέρουμε αν ήταν λάθο τα τεστ. Όλο αυτό που γίνεται, εν περιπτώσει, έχει γραφτεί αυτό το τραγούδι. Όχι ανοιχτά των αζωρών, όπω ήταν το αρχικό, ανοιχτά των πυρεών. Δεν κολλάει. Ανοιχτά του πυρεά, το πούμε έτσι. Και ένα πομπέο που το λέει τώρα τόσο ωραία και μα θυμίζει ποιο είναι υψηλό προσκεκλημένο αυτέ τι μέρε και πού μένει, πού μένει, στο σπίτι των Μητσοτάκηδων στα Χανιά. Για αυτό το σπίτι, στο οποίο παλιά είχε μείνει και ο Μπούς, ο μπαμπάς, με τη σύζυγο, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και χτέ το βράδυ έμεινε ο Πομπέο, γι' αυτό το σπίτι μα έχει μιλήσει σε μια τηλεοπτική ξενάγηση που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, πέριτο, δεν είναι Πάρα, πάρα περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Μουσική Περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα, αλλά έχει ανέσει. Αργότερα, αργότερα, Μουσική σαν... Μη αεροπλανοφόρα του Αμερικανικού στόλου. Μουσική Μη φέγαινα Αντιτολπιλικό Πομπέο Ματέος τραχνω για να βρει Pompeo. Ματέος ψάχνων για να βρει τον νέο και την κόη. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ήρθαμε από Νάουσα, ειρηνικά, να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στην παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας. Εγώ έχω κριτική, κριτική καταγωγή. Ο προπάπους μου ήταν μακεδονομάχος. Ήρθα από τα Χάνια για πληθυρό στη Μακεδονία. Δεν... δεν, δεν... Δεχόμαστε κανένα να πάρει την ιστορία μα, το αίμα του προγόνου μα. Και έτσι από τα Χανιά πήγαμε στην Μακεδονία. Το σπίτι, πριν πάμε στα μακεδονικά και στι ανακοινώσει που βγήκαν εκτές. το σπίτι των τον αυτό που έμεινε ο Πομπέο, όπω λέει ο μπαμπάς Μητσοτάκη, είναι μικρό. 550 τετραγωνικά. Όχι, λέει για την ακρίβεια, είναι πάνω από 550 τετραγωνικά, αλλά είναι μικρό. Ευτυχώ όμω έχει τι ανέσει. Καμαρούλα μια σταλιά, δηλαδή, γι' αυτό έχει γραφτεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Εκεί λοιπόν έμεινε ο Πομπέο, δεν ξέρω πού χώρεσε, γιατί είναι και ο Μτσουτάξ, η Μαρέβα, οι Φρουρέ και όλοι οι υπόλοιποι. Δύσκολα περάσανε, δύσκολα περάσανε. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε καταφύγιο και μένουμε 30 άτομα μέσα σε μια. Μικρή έτσι, σε ένα μικρό χώρο. Δεν ξέρω, είναι τέτοιο το μέγεθος του σπιτιού. Μπορεί να υπήρχε κίνδυνος και για μετάδοση κορονοϊού. Όταν είναι ο ένας πάνω στον άλλον στα 550 παραπάνω. Τετραγωνικά, όπως λέει ο Μητσοτάκης. Και έχουμε περάσει, θα θυμηθήκαμε τα, τις διαδηλώσει και τα συλλαλτήρια για τη Μακεδονία. Είχαν ανέβει τότε άνθρωποι, είχαν διαδηλώσει. Είχαμε και εδώ στην Αθήνα ένταση, πάθος. Και έρχεται η ανακοίνωση, το κοινό έρχ τον δύο του Υπουργείου Εξωτερικών και του Πομπέου δεν ξέρω αν κλίνεται, του Πομπέου και λέει και γράφει μέσα εκεί στο πρώτο που βγήκε ιστορική συμφωνία των Πρεσπών επί Δημοκρατία Δημοκρατίας όλο αυτό ιστορική νομίζω τη λέγανε η ΣΥΡΙΖΑ και καλά κανανε και τι λέγανε γιατί αυτή την υπέγραψαν αλλά όμως να το δούμε από του γαλάζιου να το γράφουν στο χαρτί ω ιστορικό, κάπω κλονίστηκε το σύμπαν. Και όλοι αυτοί που πήγαν εκεί στα συλλαλητήρια, πέρασε μια ώρα, έγινε το show του σχετικό, σάλο παντού, τηλέφωνα πάνω κάτω. Και βγάλανε μετά το ιστορικό. Και βγαίνει ο Πέτσα στον Ευαγγελάτο το απόγευμα. βγαλαν τη λέξη, δηλαδή μιλάμε για πολύ σοβαρή κυβέρνηση. Ε, και ξέρει τι κάνει και ξέρει τι θέλει. Και προσέχει τι κακοτοπιές Και βγαίνει ο Πέτσα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο στον Ευαγγελάτο, για να πει τι ακριβώ συνέβη και βγήκε αυτή η λέξη. Έγινε και στη Βουλή συζήτηση, νομίζω, από τον αρχηγό τη Αξιωματική Αντιπολίτευση για το κοινό ανακοινοθέν Ελλάδα-ΕΠΑ και την αναφορά που υπήρχε στο αρχικό κείμενο, μετά έγινε ορθή επανάληψη ε, για την συμφωνία των Πρεσπών. Που αρχικά χαρακτηριζόταν ιστορική συμφωνία, στην ορθή επανάληψη ε, έχει απαλληφθεί όρος ιστορική. Τι ακριβώ συνέβη, ε, Νομίζω ότι σε πολλέ περιπτώσει, σε τέτοιο είδου δεν είναι σπάνιο να υπάρχει μια ορθή επανάληψη. Υπήρξε μια βλεψία, η οποία διορθώθηκε. Και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτό είναι το τελικό κείμενο. Γι' αυτό δεν πρέπει πολλέ φορέ να βιαζόμαστε πάντα στην προσπάθεια να βγάλετε κι εσεί την είδηση και εμεί να βγάλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε και πάντα πρέπει να το κοιτάζει ένα δεύτερο μάτι. Δηλαδή, λέει τώρα εδώ ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι όταν βγαίνει μια κυβερνητική ανακοίνωση που έχει τι φραγίδε πάνω, έχει τι υπογραφέ, Υπουργείο, τα σχετικά χαρτιά με πέντε προτάσει πάνω-πάνω, εθνόσημα και όλα αυτά, να μην το πιστεύουμε. Δεν πρέπει να το πιστεύουμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε την ορθή επανάληψη. Πότε θα έρθει αυτή, Δεν μας λέει ώρα, σε μία ώρα, σε δύο ώρε. Ποτέ αν δεν έρθει. Και αν έρθει μετά ορθή επανάληψη τη ορθή επανάληψη, βγάλανε εδώ το ιστορικό. Την άλεγε και αυτό ο Έρμον, βγήκε και εκεί να πει όλα αυτά. Ευτυχώ μείνανε τα, τα τραγούδια, τα σχετικά. Φτάνουμε στο σημείο να παραχαράσουμε και την ιστορία. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η μαλακή. Μη ιστορία, ποιήνε ποιήνε. Πομπέο Μη ιστορία, ποιήνε ποιήνε. Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης άλλαξε τα δεδομένα yeah, yeah, yeah. Και το συλλαλητήριο το βεθαβριανό. Εγώ κινητοποίηση φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Δεν ξέρω. Ε. Έναν. Λέω να, εγώ όποιον βλέπω αυτέ τι μέρε, όποιον βλέπω, ναι. τον ρωτάω, θα πάω στο συλλαλητήριο. Ναι. Δεν έχω βρει ένα να μου πει δεν θα πάω. Δεν έχω βρει ένα. Ναι, φυσικά θα πάω. Δεν έχω βρει κινητοποίηση. Το κρύο και η λεωφορία θα πάω. Ναι, ε, φυσικά θα πάω. Δεν είχα βρει κινητοποίηση. Ναι, φυσικά θα πάω. Έτσι έλεγε ο Άδων Ισπροπέρση που πριν ένα μισό χρόνο που είχαμε τα συλλαλητήρια. Αυτά για μια σημαντική συμφωνία, διότι έτσι τελικά και μετά την ορθή επανάληψη τη χαρακτήρισε στον Νίκο Ευαγγελάτο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι ιστορική, δεν είναι τελικά η συμφωνία. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Αυτή, αν υπογράψει, υπογράψει τη συμφωνία, θα πεθάνει. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Απ' την καλά είμαστε. Θέλουμε να πούμε ότι η προδοσία των Πρεσπών δεν θα περάσει. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Θέλουμε να διαδηλώσουμε και να πούμε, να το βρωτοβωνάξουμε. Η Μακεδονία Α, είναι μία και είναι ελληνική. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Την οποία, όπω ξέρετε, εμεί όσο είμαστε στην αντιπολίτευση προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε. Θα γίνει ένα δημοψήφισμα. Ο Λαός πρέπει να αποφασίσει να μιμηθεί ο πρωθυπουργό τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου, Τάσος Ισαάκ. Τάσος Παπαδόπουλος ήταν ο πρώην πρόεδρος τη Κύπρου. Λεπτομέρεια εδώ είναι τα αποσπάσματα τα συλλαλητήρια και η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου χτες ότι είναι μια σημαντική συμφωνία. Αυτό βέβαια δεν το έλεγαν πριν 1,5 χρόνο και δεν το έλεγαν και στις εκλογές. Χρησιμοποιούσαν... Ακριβώ αντίθετου χαρακτηρισμού, γιατί ήταν από κάτω οι Χαχόλοι, οι ψηφοφόροι, οι θαγενεί που έπρεπε να φάνε τον δεξιό σανό. Είναι ιστορική, δεν είναι τελικά η συμφωνία. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Ω προ την εφαρμογή αυτή τη συμφωνία που τη θεωρούμε κακή, αλλά τη βρήκαμε. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Μια νέα εθνική πληγή που αναγνωρίζει η μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα σκοπιανούς. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Αλλά για την επέσκυντη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Θα πούμε ένα μεγάλο όχι. Στη θλιβερή επέσκητη συμφωνία των Πρεσπών. <Πινήστε> συμφωνία των Πρεσπών. <ΠΠΡΣ> <ΠΡΣ> Καταστρέφτης νέους. <ΠΡΣ> της <Νέας> δημοκρατίας. <ΠΡΣ> και Τη Νέα Δημοκρατία. Κοταστρέφη νεού Έτσι λοιπόν. Μπορούμε να τα ενώσουμε όλα αυτά επειδή ο Πέτσα λέει ότι είναι σημαντική συμφωνία και ο Κυριάκο, εδώ Πρωθυπουργό, την αποκάλυψε όπω την αποκάλυψε. Θυμηθήκαμε κάποιου από του χαρακτηρισμού. Μπορούμε να τα μπλέξουμε όλα αυτά και να πούμε: Είναι μια σημαντικά επιζήμια, μια σημαντικά κακή, μια σημαντική εθνική πληγή, μια σημαντικά επέσχυντη και μια σημαντικά θλιβερή και επέσχυντη συμφωνία. Να μπλέξουμε δηλαδή αυτά που ο Πέτσα τώρα. Αυτά που ψελίζουν και πιστεύουν οι νεοδημοκράτε τώρα και καλούνται να τα ψηφίσουν και στη Βουλή και εκεί θα γελάσει κάθε πικραμένος γιατί δεν μπορούν να. και ο πικραμένος μαζί και την αντιπρόεδρος γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απολύτω, με όλα αυτά που έλεγαν στο παρελθόν. Είναι ένα ωραίο διασκεδαστικό μέσα στην πανδημία, ξευράκωμα, που αξίζει σε όλου αυτού που βάζουν πολύ ψηλά τον πύχη για να κορυδέψουν τον κόσμο. Ευτυχώ υπάρχει η Σοφία Βούλτεψη, βγαίνει στη Βουλή και μα λέει τι καλά και τι καλό άνθρωπο που είναι σταϊκούρας. Στη Βουλή έφτασε με πρωτοφανή ταχύτητα το νομοσχέδιο του Υπουργείου των Οικονομικών. Αν σκεφτείτε ότι οι καταστροφέ συνέβησαν 18 και 19 Σεπτεμβρίου. στις 24 άρχισε η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών. Ενώ ο Υπουργός ο κ. Ταϊκούρα, μοιράζει καθημερινά 700 μερίδε φαγητού, τι οποίε ετοιμάζει. Ο ίδιο μόνο του, ο Σταϊκούρας, μαγειρεύει στα καζάνια. Όλοι τον έχουμε δει και φτιάχνει εκεί την. Συλλογική κουζίνα που θα πάει μετά να τη μοιράσει Μιλούσα για την Καρδίτσα Για τους πολίτες της Καρδίτσας Αυτά με τον κύριο Σταϊκούρα Αυτά με την κυρία Βούλτεψη που τα βλέπει όλα αυτά Και καλά κάνει και μας τα λέει και μας πληροφορεί Από την Βουλή Τώρα Μπακογιάννη βγήκε σήμερα το πρωί Στο Sky να μας πει και να αναλύσει Τι ακριβώς έγινε στο σπίτι των Χανίων δεν είναι και μικρό πάνω από 550 τετραγωνικά χωρίς να λέω ο πατέρας τζωτάκι το όριο είναι πάνω από 550 πόσο είναι συνολικά λεπτομέρεια ένα μικρό πάντως σπίτι, το καταλαβαίνει ο καθένας για το τι έγινε εκεί και για το τι γίνεται με την επίσκεψη Πομπέο μας λέει τώρα Μπακογιάννη η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτιών στην περιοχή γίνεται τώρα με γραβιέρα, παξιμάδι, μέλι και τσιχουδιά mm. και βεβαίως καλτσούνια Να σας μιλήσω ελληνικά κύρια Όλοι περιμένουν θα έρθει αυτή τη συμφωνία και όλοι περιμένω θα ψηφιστεί γιατί καταλαβαίναμε τους κοινοβουλευτικούς συγκεκριμού. Από την ώρα που ψηφίστηκε, αισθάνωμαι σαν άρρωστος. Εσθάνομε σαν να έχω πάνω μου ένα βάρος στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να, να, να, να Αυτό το σπουργητάκι, κανεί δεν το σκέφτεται. Έπαθε αυτή τη ζημιά, έχει πάθει ζημιές, το ο ίδιος, αλλά έπαθε αυτή τη ζημιά όταν ψηφίστηκε η και και έχει το βάρο και το όρο που θα έρθει να ψηφίσει τα παρεπόμενα της συμφωνίας και να εγκριθεί από την Ελληνική Βουλή αυτή η συμφωνία τι παραπάνω θα πάθει ε, το βάζουμε αυτό επειδή χτες είπε ο Πέτσες ότι είναι μια σημαντική συμφωνία αυτή που κάνει τον Άδωνη Γεωργιάδη να σέρνεται η Τώρα Μπακογιάννη μίλησε πριν για το ρόλο της Αμερικής αλλά στη συνέχεια στην τοποθέτησή της μίλησε και για το ρόλο της Τουρκίας στην Μεσόγειο θα το δούμε κύριε οικονόμου πως θα εξελιχθεί Στη φάση αυτή η Τουρκία έχει, α, α, έχει αποδεχθεί Ότι επιστρέφει για διερευνητικές επαφές Με το ένα και μόνο θέμα που αφορά γραβιέρα, παξιμάδι και τσικουδιά. Πομπέο Εσθάνομαι σαν να έχω πάνω μου ένα βάρος στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να, να, να, να σέρνομαι. Πομπέο. Ότι η Τουρκία θα προτιμούσε μέλη και βεβαίως καλτσούνια. Αυτό είναι βέβαιον, αλλά ο δικός της στόχος δεν επετεύθει. Τους τη δηλαδή να μείνουμε σε αυτό το θετικό. Η Τουρκία ήθελε μέλη και καλτσούνια, εμείς πήγαμε με γραβιέρα και δεν θυμάμαι παξιμάδια, οπότε τους τη φέραμε εκεί άλλο ένα χαστούκι όπως ακούσαμε και χτες, όπως ακούμε τις τελευταίες μέρες από βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας που το έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Έρντογαν ακόμη και σε επίπεδο καλτσουνίων, μελιού και παξιμαδιών. Στην, στο βορρά πάμε, φεύγουμε από τα Χανιά, το μικρό σπίτι των Μητσοτάκηδων που το σαν όμως πολύ ωραία, το γεράνι τους δεν είχε πια ζωή όχι μόνο στη Τραπετσόνα αλλά και στα Χανιά και πάμε στη Νέα Ζίχνη, πάνω Σέρες, οι Σέρες, σέρες έχουν γεννήσει τον Εθνάρχη νομίζω αυτό πρέπει να τις, να τις και τους κατοίκους τους έχει σημαδέψει ο Εθνάρχης γιατί και οι νέε μεγαλώνουνε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, πολλές φορές έχουμε ακούσει ηχητικά από τον ομό Σερών, κάπως μασοκάρουν εδώ τους άλλους, νομίζω όλους τους Έλληνες. Θα ακούσουμε τώρα μαθητές, μαθητές που κάνουν κατάληψη στις ΣΕΡΕΣ για τις μάσκες όμως. Γιατί είναι ψεύτικο. Ναι, τον κορονοϊό. Ναι, δεν έχουν δημιουργήσει. Και τόσου κόσμο που πεθαίνει. Ε, οπότε και να πεθάνει, από τον κορονοϊό πεθαίνει. Αυτό όλα είναι μου σkeys... Πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Αρκετοί, γιατί το έχουν δημιουργήσει για συμφέροντα. Μιαντάς. Μιαντάς, Μιαντάς, σεντάς, μπορεί να έχουν πεθάνει, αλλά όχι τόσος μεγάλο αριθμό. Υπάρχει κάποιο λόγο να πει κάποιο ψέματα, Ναι, γιατί κάποιοι δεν πιστεύουν καθόλου και δεν θα πιστεύαν ότι στην Οπότε αποφάσισαν, πιστεύω, να το φουσκώσουν παραπάνω. Για να προσέχουμε. Κάνουμε κατάληψη λόγω κατά μάσκας, το οποίο αυτό που μας προκαλέσει πολλές ασθένειες, αυτό. Οι γονείς σας τι λένε? Οι γονείς μας είναι κατά της μάσκας, μας λένε να κάνουμε κατάληψη. Αν κολλήσετε κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο Τον παππού σας, τη γιαγιά σας Αυτό δηλαδή που λένε ότι είναι, οι νέοι κολλούν τους Και χάνουν τη ζωή τους ηλικιωμένη Θα το έχεις Τότε μπορεί να ταρακονηθούμε λίγο Και να πιστέψουμε περισσότερο Α ωραία να υπάρχει φως ότι αν πεθάνει κάποιο συγγενής αυτού του μικρού κοριτσιού και το έχει κολλήσει στο ίδιο, θα πιστέψει ότι υπάρχει κορμό. Αλλά όσο ζουν οι παπούδε δεν πιστεύει με τίποτα. Άρα για να πιστέψει, πρέπει να στείλει του παπούδε, τι γιαγιάδες στον άλλο κόσμο, αυτά από την νέα Σύχνη Προφανώ είναι παιδιά. Πιάνουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού, το είπε και όλες ένα κοριτσάκι ότι οι μμάδε οι μπαμπάδε με στο σπίτι, δεν πιστεύουν στη μάσκα και του λένε να κάνουν κατάληψη. Πιστεύουν και σε άλλα πολλά φαντάζουν οι και οι και έχουν καταδικαστεί αυτά τα παιδάκια να λένε αυτά και να έχουν τη ζωή που θα έχουν στο μέλλον γιατί όλα ξεκινάνε από κάπου αυτά με τη νέα ζύχνη Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν το πολυφωνάζουν τώρα οι νέοι δημοκράτες γιατί, για τους γνωστούς λόγους υπάρχει μια σημαντική συμφωνία ιστορική στα χαρτιά για δύο ώρες, μετά σημαντική έτσι κι αλλιώ. αλλά όμως ευτυχώ υπάρχει το Big Brother που οι παίχτες που είναι μέσα φωνάζουν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική Καλησπέρα Ράνια, είμεθα όλοι αυτιά Ορίστε να σας άκουσα Είμαστε όλο αυτά, είπα σε ακούμε. Α, λοιπόν, ε, εγώ ε, με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που με ψήφισε την προηγούμενη φορά για να μείνω να παραμείνω μέσα στο σπίτι. Ε, δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο. Το μόνο που θέλω να δηλώσω μια που είμαι σε αυτή τη θέση και μπορώ ε, να το κάνω είναι ότι επειδή με από τη Μακεδονία, είμαι από τη Βέρεια εγώ, ένα, κεφαλο... ένα χωριό που ονομάζεται κεφαλοχώρι. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Μακεδονία μα είναι μία, είναι ελληνική. Hey, Η Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα Που έργεξε τους βάρβαρους και ελευθερη είναι τώρα Στην υγειά της όμορφης Μακεδονίας Που είναι μία κοινή ελληνική Στριγκ, βρακιά, Και η Μακεδονία ελληνική Ακόμη και από το βήμα Μάλλον, μόνο πια από το βήμα του Big Brother. Δίνει μάχη η συγκεκριμένη κοπέλα που είναι από τη Βέρεια και ένα άλλο εκεί, δήμαρχο, αντιδήμαρχο, τι ακριβώ είναι, δεν τα βλέπουμε κιόλα. Δίνει κι αυτό μάχη να περάσουν μέσα από αυτό το μετερίζει του αγώνα και του, τη εθνική αφύπνιση που είναι το Big Brother να περάσουν το μήνυμα ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική, ελληνική Μακεδονία. Το Αιγαίο, κάτω εκεί, ειδικά νότιο-ανατολικά, είναι ελληνικό. Δεν ξέρουμε ακριβώ. Μπαίνουν, βγαίνει ποιο θέλει. Ξαρτάται βέβαια και από τον αέρα και τι πλοίο θα το πάρει και πού θα το πάει. Αλλά ευτυχώ έχει έρθει η Αμερική και σε ενδεχόμενο θερμό. Ξαναήρθε η Αμερική. Σε ενδεχόμενο θερμό επεισοδίου θα μα σώσει. Ιδού το ερώτημα. Θα μα προστατεύσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε από θερμό επεισόδιο. Δεν το ξέρω αυτό. Πομπέο. We'll <laughs> Δεν το ξέρω αυτό. <laughs> προστατεύσουν οι Ηνωμένε Πολιτείες από τυχόν θερμό επεισόδιο δεν το ξέρω αυτό το ξέρω εγώ όχι είναι η απάντηση και το ξέρουν όλοι όχι δεν θα μας προστατεύσουν γιατί προστατεύουν τον εαυτό τους έχουν τα δικά τους συμφέροντα είναι απολύτως λογικό δεν μπορεί κανείς να τις κατηγορήσει γι' αυτό το θέμα είναι αν ταυτίζονται τα δικά μας συμφέροντα με τα δικά τους έτσι όπως αλλάζουν και έτσι όπως οι ίδιοι έχουν πολύ παράξενα συμφέροντα, όχι μόνο στην στενή περιοχή, και στην ευρύτερη. Και μέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει ότι όχι, δεν πολλοί ταυτίζονται. Μην πω ότι είναι και ανάποδα. Για να μην θυμηθούμε και τι ακριβώ έχει διαπράξει η Αμερική και στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών με τη Χούντα εδώ, και τι δεν έκανε όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Και τι δεν κάνει το ΝΑΤΟ τώρα που βγαίνει, κάθεται, παρακολουθεί και λέει με όλα αυτά που συμβαίνουν και από την Τουρκία: Βρείτε τα. Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν. Ακούμε Πομπέο Πομπέο συνέχεια από την Τώρα. Ο συνειρμός έχει γεμίσει το μυαλό μας και πρέπει όλο αυτό να εκφραστεί και καλλιτεχνικά. Πομ πομ για να κλείσει κανονικά. Εδώ είναι pom pom κάθε μέρα, από τα παραπολιτικά pom pom pom pom επικοινωνία pom pom pom 80, pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom το mail είναι radio.pathakiparpolitik.gr, βλέπουμε ότι στέλνεται αυτή τη στιγμή εδώ. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Μα ακούτε live τώρα από το ραδιόφωνο αλλά και από το ελληνοφρένι.net.gr, το επίσημο και αναγνωρισμένο site. Ε, μετά μπορείτε να μα ακούσετε από εκεί και ηχογραφημένου, οπότε θέλετε, κατεβάζετε την εκπομπή. Στο YouTube μα ακούτε τώρα live, στο Official, Elefrenian official από κάτω έχει και chat. Μα ακούτε live, ζωντανού και από το Facebook. Το πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Ελα μανιάρι, τι Έλα, καλά. Άκου τώρα ιστοριούλα για ατομική ευθύνη γαλλική. Στο public βαλεμπιτ τη Καλιφαία δουλεύει μια κοπέλα. Η κολλητή τη κόλλησε κορονοϊό διαγνωσμένα. Σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Το λέω έτσι για να το συνοηθούμε. Ναι, ναι, ναι, όχι. Η κοπέλα λοιπόν τη είπαν από τη δουλειά φύγε, πήγαινε να κάνει Και την ώρα που πήγαινε να πάει να κάνει το τεστ, Ένα είχαν ήδη ενημερώσει στο νεώδη, την καλέσσανε από τον και τη είπαν δεν θα πα να κάνει τεστ. Θα πα σπίτιση για 15 μέρε. Και κάθε τρει μέρε θα έρχονται εντάξει να τσεκάρουν ανησυχητοί. Α, δεν το πιασα, γιατί έγινε έτσι. Γιατί απλά προφανώ δεν υπάρχουν αρκετά τεστ κτλ. Α, μαν. Αλλά είναι ατομική ευθύνη, φάση. ρε. Μήπω ήταν ατομικά ανεύθυνοι φίλοι σου, ε, Δεν είναι καν φίλη, μου, ούτε γνωρίζω σκηνικό από τον κολλητό μου ο οποίο δουλεύει στο. φίλοι φίλου. Κύπρια, <laughs> κατάλαβα. Υπάρχει ατομική, Α, ατομική ανευθυνότητα, καταλαβαίνω. Ήμασταν έθινοι. Ήμασταν έθινοι να πούμε. Δεν ρέπαμε. Βλέπει ένα σοβαρό άνθρωπο πρωθυπουργό, Βγαίνει εκεί με το πουκαμισάκι του τι ωραίο κομψό καλέστητο. Είχε δηλαδή δεν είχε άλλη δουλειά αξιό το απόγευμα Και εσείς Βρεζώα δεν τον ακούτε Να αναλάβετε τις ευθύνες που σας επιρρύπτει Επειδή βλέπω το αγόρι Αυτό το τρελό Ο δήμαρχος εκεί Συναχωριέται πολύ Έχω κάνει εγώ μεταπτυχιακό σε αυτή την καραφατμέ Υπάρχει μεταπτυχιακό καραφατμέ Πηγαίνετε να βάλετε ένα χεράκι όχι να πιάνει μια-μια κάμπια, να τη ανοίγει το στόμα και με ένα τσιμπιδάκι να τις βάζει μέσα ένα τέτοιο, ένα πιπέρι. Δυναμίτη, <συμπίδι> δυναμίτη <συμπίδι> να τις βάζει. Άσ' διάλογο πολύ την κανακέψαμε. <συμπίδι> Πάρε μια κοντόστρα ηλεκτρικά και πήγαινε. <συμπίδι> λύσεις <συμπίδι> θέλω, λύσεις. Το βλέπω, στεραχωριάται πολύ. Είναι κρίμα το αγόρι παιδί μου. <συμπίδι> θέλω αγόρι είναι. 28 εκατομμύρια ευρώ στου πληγέντες από τον Ιανό 83 εκατομμύρια ευρώ στου παραχωρησιούχου για τι απόλυτε εσόδων που είχαν από τα διόδια. Πολύ καλά. Και άλλα πόσα είδα. 2 εκατομμύρια στα κανάλια ακόμα. Πόσο ήταν, είπε. <στομύρια> ναι, ναι, δεν έφτασαν τα 20, είναι. <στομύρια> ε, τώρα τι είναι 2 εκατομμύρια για τα κανάλια σου και το στη χώρα, Μίρασε και το άλλο. Είστε λίγο μιζεροί. Αφού λεφτά υπάρχουν, γιατί να μην δίνουμε. Να πούμε ένα ας... άρχι χτύρκούλι. είναι ή πολύ αργά. Για αυτή την εγκληματία τη Μενζόνη, Εκκληματίας, Γιατί πρόκειο. καλέ Η γυναίκα δεν είναι υποχρεωμένη να καταλαβαίνει από πολιτισμό. Συντελείται ένα πολύ μεγάλο έγκλημα με τα αρχαία στη Θεσσαλονίκη στο σταθμό του μετρό ε, στη Βενιζέλου. Ωραία, στη Βενιζέλου θα πάνε λίγο πιο κεντρικά αρχαία. Και τι Πα... έγινε. Πουθενά στον κόσμο δεν δε μετακινούνται τέτοια. Το στανιό μου ε, μέσα. Α σε μπορεί να ανακαλύψουν τίποτα και οι επόμενε γενιέ. Θα τα θάψουμε για, για τι επόμενε ανασκαφέ, τα επόμενα χρόνια. Αποστολή. Αλλάζει θέση ο σταθμό του μετρό. Και όχι τα αρχαία. Ακόμα και στη Βουλγαρία έκαναν το ίδιο. Ναι, δεν κατάλαβα. Να αγαπήσουμε όλου του δρόμου για δύο κολορχαία. Α μα, κυρία μου, yeah. η Μενδώνη Υπουργό yeah. μα έφαγε δύο χρόνια με τον τάφο του Τεκνού που νομίζαμε ότι είναι του Μεγαλέξανδρου. Στην yeah. Αμφύπολη. 2.100 ετών αρχαία να hey, τα με καταστήματα είναι εκεί για τόσου αιώνε και θα τα αποσπάσουν για να περάσει το μετρό αντί να αλλάξουν την κατεύθυνση του μετρό. Τώρα σα έπιασε ο πόνο όπως... γιατί τη Μακεδονία όπως... μα δεν σα είδα να παίρνετε τηλέφωνα ούστε Όπως από τον χάμο δίνετε. Υποκριτές Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, να κοιτάς το δικό σου σπίτι Καλά, αυτό κοιτάω Άντε, <συρίλωση> Μόνο ο κολοπών γιατί ενώ το Βέλγιο, η Ολλανδία. πια η χώρα έχει τον ίδιο πληθυσμό και έχει περισσότερα κρούσματα από μας. Εμεί δεν έχουμε. Γιατί άραγε, ξέρει γιατί. Γιατί είμαστε παραπάνω πιστοί και πάμε σε εκκλησίε που δεν κολλάει. Είναι το DNA τη φιλή. Τα έχει πει ο Κολοπών αυτά. Είσαι αδιάβαστο. Α, έχουμε καλό DNA, ναι. Πώ δεν το σκέφτηκα. Εθνική καθαρότητα, τι άλλο έχουμε. Φιλετική, πώ τα λέει ο Κολοπόν. Κάτι τέτοια λέει. Έχουμε διάφορα, μην ανησυχεί. Δηλαδή βλέπε. Και η μαλλκία είναι στο DNA μα. σω και αυτό παίζει εγώ νομίζω. Γι' αυτό δεν κολλάμε, γιατί αν έχεις κάτι ισχυρότερο από τον κορονοϊό, τι θα σε πλήξει, yeah. όταν έχεις yeah. μαλακτία yeah. πάνω στο θα κορονοϊό, χειάζεται yeah. και yeah. ο κορονοϊός. Yeah. Ε, παραδοσιακά εμείς στα Χανιά, όταν καλωσορίζουμε κάποιον, έχουμε γραβιέρα, παξιμάδι, μέλι και τσιχουδιά. Mm -hmm. Και βεβαίως... Ξοκολετάκια. <σοκολετάκια> Ε, έπρεπε να μπουν και τα κολατάκια. Όπω θα λέει, ε, λέγαμε πριν για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσπαθώντα να δικαιολογήσει την κάφα όλο αυτό το, το περίγελο με το βγάλσιμο της τη λέξη Ιστορική Συμφωνία από την ανακοίνωση, που είπε ότι έγινε ορθή επανάληψη. Και λέει να σε κρατήσω ο Ιερακλή και ο Τσίπρας ορθή επανάληψη το του αποτελέσματο του δημοψηφίσματο έκανε το βράδυ τη 5η Ιουλίου του 2015. Ειδήσει τώρα από την Ελληνική αστυνομία. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Μάθη. Στο σπίτι του Πρωθυπουργού μας και σωτήρα όλων ημών, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα Χανιά, ξημερώθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο. Ο φίλος της Ελλάδας, Μάικ, ξύπνησε στις 7 το πρωί με κατουρόκαβες, πήγε στην τουαλέτα και αμέσως μετά πήρε πλούσιο πρωινό που το είχε επιμεληθεί με τα χεράκια της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Το πρωινό περιελάμβανε γαμοπίλαφο, χοχλιούς μπουμπουριστούς, αρνή Αντικριστό και πατάτες οφτές. Χαρούμενος ο Μάικ μπούκωσε από όλα τα εδέσματα και πήρε και ό,τι περίσεψε σε τάπερ για τον λιμάρι των Ντόναλτ Τραμπ στο λευκό Ήκο. Ιστορικά προδοτικοί θέλανε να γράψουνε, αλλά έγραψαν σκέτο ιστορική συμφωνία. Δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτηση για την προδοτική συμφωνία των πρεσπών. Είναι φανερό, το λάθος ανήκει στο κορεκτ; πρόσθεσε ο κύριος Πέτσας. Το ίδιο θέμα, κο, -κο, -κο" απάντησε ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκος Δένδια, απαντώντας τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, όταν αυτό του ζήτησε να σχολιάσει τη συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ερώτηση δημοσιογράφων ότι πριν ένα χρόνο χαρακτήριζαν προδοτική τη συμφωνία αυτή, ο κύριο κο, -κο, -κο, -κο", κο, -κο, -κο, -κο, κο πριν σκύψει στον κουβά με τα πίτουρα. Στον Πειραιά έφτασε πριν λίγο το γαμίδι το κρουαζιερόπλιο που έχει μέσα το χτικιά. Με δηλώσει του, ο υπουργό τουρισμού επεσήμανε ότι όσοι επιβάτες βρεθούν αρνητικοί θα πάνε στις χώρες τους. Όσοι βρεθούν θετικοί θα πεταχτούν στη θάλασσα, αλλά χωρί να γίνουν τα σχετικά τεστ λόγω έλλειψης. Η πρόταση του Νίκου Χαρδαλιά για να βυθιστεί το πλοίο στα νυχτά του Σουνίου απορρίφθηκε ω περιβαλλοντικά καιρό. Καιρός για ένα δροσιστικό κοκτέιλ κάμπιας, το λεγόμενο on the beach. Και προτάσεις Και προτάσεις από την ελληνική αστυνομία Για να περνάτε καλά τώρα που είναι λίγο δύσκολες Οι καταστάσεις έχει... Θα ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει Ακόμη η δεύτερη καμπάνια Δύο εκατομμυρίων αξίας Στα κανάλια μόνο, όχι στα site για να ενημερωθεί ο κόσμο τι πρέπει να κάνει, πού δεν πρέπει να πηγαίνει. Να ενημερωθεί δηλαδή ότι 9 άτομα στην πλατεία είναι σωστό, 25 άτομα στην αίθουσα μέσα είναι σωστό, 50 άτομα, 350 άτομα σε ένα λεωφορείο είναι σωστό και 300 άτομα στο μετρό είναι σωστά. Για όλο αυτό που το ζούμε και το καταλαβαίνει ο καθένα, θα ξεκινήσει η καμπάνια αξία 2 εκατομμύριων. Πρέπει όμω να γίνει και ένα απολογισμό για την προηγούμενη καμπάνια. Ευτυχώ υπάρχει η Σοφία Βούλτεψη μιλώντα χθε στη Βουλή, τον έκανε. Λοιπόν, η προηγούμενη καμπάνια ήταν επιτυχημένη. Μπορεί να έγιναν κάποια λάθη. Ναι, αλλά πήραν μέρο 1232 μέσα ενημέρωση. Να έγιναν λάθη αυτά που υπερπερβλάβατε σε δύο-τρία, σε δύο-τρει-τέσσερι-πέντε περιπτώσει. σιγα τι έγινε. Έ, ήταν επιτυχημένη, αλλά υπήρχαν και κάποια λάθη. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σοβαρό. Πολύ καλά βγαίνει και τα λέει η Σοφία Βούλτεψε όλα αυτά. Ακολουθεί το δεύτερο μέρο του λαού. Γεια σα. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Να μιλήσω με τον Αποστόλη που θέλουν να κάνουν μια πλάκα σε ένα φιλό. Είμαι ο Αποστόλη. Πομπέο. Γεια σου, Απόστολε. Εγώ είμαι Γιάννη. Άκουσε, <σοκάς> μαδερφέ. Θα δώσω το τηλέφωνο σου να σε πάρει αύριο ο συνάδελφο. Ωραία. Έχει πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Είναι ένα Όπελ Κόρσα και του έχει χαλάσει ασφαλειοθήκη. Έχει πρόβλημα με τα ηλεκτρικά. Ψάχνει ένα χρόνο για τρία δεν βρίσκει πουθενά. Ωραία, ωραία. Πε να πάρει αύριο τη τέτοια ώρα. Θα σε πάρω εγώ αύριο. Θα σε θα... θύ... θα... το, το... πούω εγώ να πάρει τον ηλεκτρολόγο. Το τηλέφωνο που τώρα το φτιάχντα εγώ. Μ' αρέσει, μα αρέσει. Πάσαν τα νερά της μαγούλας θα του λέω. Εντάξει. Έλα γεια. Έγινε. <Κι> γεια σας. Ναι. Ναι παρακαλώ. Λέγεται. Ε, ο κύριος... Τηλεφωνώ εκ μέρου του Γιάννη Ναι παρακαλώ Σα είχε πάρει τηλέφωνο για ένα Όπελ Κόρσα που έχω του 2002 που έχω πρόβλημα με την ασφαλειοθήκη. Τι πρόβλημα έχετε? Με την ασφαλειοθήκη, την κεντρική του αυτοκίνητου. Η ασφαλειοθήκη. Ο πίνακα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, όλη η ασφαλειοθήκη υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή είχα πάει και μου είχαν βρει πρόβλημα ότι πρέπει να αλλάχτεί όλη η ασφαλειοθήκη. Πρέπει να αλλάχθει όλη η ασφαλειοθήκη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πήρα ασφαλειοθήκη, βρήκα γιατί έχω να κουμπάρω σε ανταλλακτικά εκεί. Μόνο και σου, και ωραία, υπάρχει. να μην βγάλουμε και τίποτα από το τιμολόγιο. Ναι, και. Και ήθελα να ρωτήσω αν αναλαμβάνετε για να, το... να την τοποθετήσετε. Αναλαμβάνω, δηλαδή εσεί μα ζητάτε με λίγα λόγια. Έχει χαλάσει η ασφαλειοθήκη. Ναι, ναι, δεν γιατί... ανάβουν καλά <laughs> ναι, ναι, τα ηλεκτρικά του αυτοκίνητου. Και με λίγα λόγια μου ζητάτε εμένα τώρα να σα <laughs> αλλάξω τα φώτα. <laughs> την, ασ... την ασφαλειοθήκη θέλω να μου αλλάξω. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δηλαδή να έρθω εγώ να σα πετάξω τα μάτια έξω. Τώρα, να δείτε το φώς σα. Ε, δηλαδή, δηλαδή. Όχι, όχι, εγώ αλλάζω, θα σου αλλάξω και δίπλωμα ηλεκτρολόγου εχω, θα σου αλλάξω τα φώτα, έλα. Απλά να, για να ξέρω αν αξίζει γιατί. Είστε κολοβαράς; ε? Είστε κολοβαράς; Όσ. Πώς θα συνεννοηθούμε. Πομπέο. Τέλος πάντων, ας γνωριστούμε πρώτα και θα βγάλουμε χαΐρι, θα κάνουμε χαΐρι. Εγώ δηλώνω από την αρχή όμως, είμαι και κολομπαράς, θα σας αλλάξω και τα φώτα. Μην έρθετε με τίποτα παροπίδες, δεν θέλω. Φοράτε πλέξι γκλάς κατά τη συνουσία. Ε. Φοράτε πλέξι κατά τη συνουσία. Δεν, δεν άκουσα. Απ' τα αυτιά το κάνετε εσεί. Λέω, φοράτε plexiglass κατά τη συνουσία. Όταν κάμει στον νερό, τώρα, παιδάκι μου, να Το κάνει στη βιτρίνα. Τι σχέση έχει, Χitterboy. Επειδή λόγω κορονοϊού κρατάμε κάποια μέτρα, θα αναγκαστούμε να βάλουμε μια βιτρινούλα. Και έχει και μια τρύπα, τον Glory Hall που λέμε. Τον Glory Hall, την τρύπα <συσχετίσεις> τη νίκη. <συσχετίσεις> ε, ε, που θα περάσει το, <συσχετίσεις> το <συσχετίσεις> μόριο. <συσχετίσεις> για το καλώδιο, λέω, τη ασφαλιοθήκης. Ναι, <συσχετίσεις> <συσχετίσεις> ε, θα το φτιάξουμε. Εκεί εσεί. Ναι, θα το φτιάξουμε. Απλά πρέπει περάσει από ε, την πρώτα το Glory Hall. Πομπέο. Αυτή την τρύπουλα. Οπότε να κλείσω ραντεβού. <Φίλου> <Φίλου> <Φίλου> <Φίλου> ε ναι, είναι το να... να το κανονίσουμε, Να το κανονίσουμε. Πότε να σα βάλω, Ποια μέρα μπορείτε μετά τι 11 το βράδυ. Ε, πού, πού έχω πάρει, Μήπω έχω πάρει λάθο. Όχι, εδώ για την ασφαλειοθήκη να φτιάξουμε. Δεν είστε ο Κολομπαρά που θα φτιάχναμε την ασφαλιοθήκη και θα κάναμε μετά και. μπουλκούμε Όχι, Μάστερα. Εγώ. Ο κ. Αποστόλη είστε. Ναι, ο Master Love δεν σα είπε. Είμαι Μάστερα του έρωτα. Oh, <laughs> Δεν μου, δεν μου έχει πει κάτι ο Γιάννη. Μήπω μπλέκτηκαν οι γρα... Ο Γιάννη εδώ έρχεται και τον φτιάχνω πάντως Το Γιάννη τον έχω φτιάξει κανένα δύο φορέ. Α, εντάξει, δεν ξέρω με τον Γιάννη. Απλά εγώ το απευθύνω. <συστά> θέλω να φτιάξω που έχω θέμα γι' αυτό. Λέτε είναι πιομερακλή ο Γιάννη. Mm. Δεν αποκλείεται. Μήπω να γνωρίζατε κι εσεί ένα νέο κόσμο. Όχι την περιοχή. Γενικώ. Και νέα Σμύρνια, άμα θέλετε. Πού βολεύει. Ε, κα, κάτι γιατί μάλλον ε, κάτι έχει γύρει μπέρδευμα. Ε, για, ε, θα, ε, ο δεν Ο κύριο Αποστόλου δεν θα το φτιάξουμε τα μαξι θα κάνουμε μπορεί να γίνει κάτι, κάτι. Θα φτιάξουμε και τα μαξι, ναι, Α, εντάξει. Στο τέλο, αν έχουμε λίγο χρόνο, θα κάνουμε τσιγάράκι και μετά ναι. Γιατί όχι. Λοιπόν, χάρηκα, κανονίζω το ραντεβού, μιλάω και με το Γιάννη. Άμα είναι και δεν είσαι πολύ δεκτικό να σου βάλει ένα δεματικό στα χέρια, να πάει ιερά που λέμε. Α, καλά. Να γίνει δουλίτσα, εντάξει. Ε, εντάξει. Αυτό που κρατάει τα καλώδια, κατάλαβε τώρα. Ε, ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, εντάξει, Έγινε εντάξει. και να εδώ να σου σφίξω το πουζή. Καλά, εντάξει. Αταιγιά.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 Συμφωνία στο Μπρεσπούν Σαν σήμερα το 1949 71 χρόνια πριν γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρα. Είναι 71 ετών Δεν του φαίνεται και δεν το καταλαβαίνει κανείς Και στη φωνή Τα ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι επειδή μας αρέσει Δεν είναι από τα γνωστά θα έλεγα δεν ακούγεται και σχεδόν καθόλου Αλλά αρέσει εδώ στην εκπομπή πολύ Διότι δημιουργεί πολύ ιδιαίτερε εικόνε. Θα φύγω ένα πρωί μακριά απ' τα ψέματα. Προτού με κλείσουν πάλι σειρμά το πλευμά. Θα δείσω με στόχες τους διηγίτες, σε φεσταμένο κόσμο. Φωνιάδες και Τα Θα φύγω, μην κοίτω κοπάτια σου σπινούν με τάξικες ανάγκες που θα του τυραννούν. Φίλοι εσείς της ερημινιάς δεν είναι κόσμος του δώσεις για το έθμα ενός λαού καθρέφτηση είναι του ουρανού. Θα <Τα> αφήσω ένα πρωί τη διαλεκτική θα φύγω και θα αρχίσω δουλειά και πρακτική. Γιατί πολύ σιώπου, κι εκείνοι που μιλούν στην ίδια τους πατρίδα σαν πρόσφυγες ρωτούν. Ποιο κόμμα το μπορεί τον ουρανό να πει τη θάλασσα να κλείσει στου ανθρώπου τη ψυχή. Φίλοι, <Φίλοι>, <Φίλοι> εσείς της ερημινιάς αυτό ο στίχο είναι η ωραία εικόνα που λέγαμε και πριν. Τον έχει γράψει ο Μάνο Ελευθερίου. Η μουσική είναι του Νίκου Λαβράνου. Το χρόνια το αίμα ενό λαού. Καθρέφτης είναι του Ράνου. Έχει κάτι άλλο ημέρα σήμερα, σαν σήμερα το 1941 30.000 Εβραίοι της τότε Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπαμπιγιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σοστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής πια και ως Μπαμπιγιάρ να πεις στο αίμα μου. Το ρούχο μιας γενιάς, το μαύρο την μα τώρα βέβαια ο μόνος όπως Και φέρω το δυνατός, μακριά απ' τα ψεμάτα, σου πάλι σύρματο βλέπματα. Τελειώνει το τραγούδι, τελειώνει και η εκπομπή. Τρίτο μέρο του λαού μα πάει στην Ανδριάννα Ζαρακέλ στο μαγκαζούνο. Εμεί τα υπόλοιπα αύριο, γεια σα. Και στη σκέφτομαι ρε μερεθεί. Ότι είστε τα μεγαλύτερα λαμόγια από δημοσιοκάφρους. Γιατί ο φίλος, το Γιατί ήφυγε στο φίλο σου το πρόεδρο, να πούμε, γιατί τι κάνετε κάνετε δύο μήνυμα διακοπέ, τρει φόζο διακοπέ κάνετε. Όσο γουστάρουμε. Ο θύμιο γιατί τον κουβαλά εσύ από π... τον κουβαλά στην καμπούρα σου η αυτό τι είναι η θυμα σου είναι ο θύμιο. Έχει πάλι πάλι δόση. Όχι, ε? έχω, έχω, έχω, έχω, έχω, έχω καπνισει από τι δύο γιότητα. Έχει καμπύσει φαίνεται. 8. Μόνο ναι. Και λέγα είναι. Άντε. Υποθετικά μιλάμε. Πε ότι εγώ θέλω να πηδήξω μετά τι 12 Πού θα βρω Ε, ξέρω είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να κάνουμε το κουμάντα μα. Πάρε σακούλα σούπερ μάρκετ. Είμαι κανένα με κάνει με Κάνει, κάνει, διπλή. Διπλή, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να, να είστε σε καλά, Ο καλό. ο οδύ, ε, οδύ, ε, οδύ ε, ε, ευχαριστώ, γεια yeah. Έρχεται ο μπάμπορ, λε να φοβηθεί ο τωτό. Ελε, μακάρι. Φιλιά. <laughs> Αυτό ήταν εξαιρετική επικοινωνία. Τώρα που κλείνουν τα περίπτερα 12 η ώρα το βράδυ, προβλέπω να γίνεται τη σπουτρίνα απ' έξω από τα διανυκτερεύοντα. Πώ τα λένε αυτά, γραφεία τελετών. Ναι. κονιάκα, κονιακάκι, πατσίμωτα και με δάκτυα, μια χαρά είναι βρε. Γιατί πρέπει τσιμπουράκι να πίνουμε. Και μπυρίτσα, το κονιάκ τι θα γίνει. Ε, το κονιάκι, μην το ρίξουμε μωρί και στον Καζατσίδη. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει. Και έρχεται η ώρα, η δικιά μου. Το κονιάκ τίποτα. δεν σ' ανεβάζει, το κονιάκ σε ρίχνει. Α, ναι. Ε, δεν μου κονιάκ. Παρόλο που με γερό ποτήρι, κονιάκ δεν έχω πιει. Λοιπόν, να σου πω, αυτά τα, τα παιδάκια τα 15 χρόνα που μην τα υποτιμάνε τα 15 χρόνα. Δεν θα τους γα***νουν μόνο τα λύκια, αλλά και τις πλατείες. Άντε να ξυπνάμε. Εστινικούλα την κεραμαίω, η κόρη του Ταρίφα βέβαια κάνει κατάληψη. Ένα από τα αιτήματα είναι ότι έχουν κρατήσει τα λεφτά από την περσινή εκδρομή που δεν πήγανε σε βάουτσερ. Το παιδί το δικό μου ρε φίλε μπορεί να μην γουσάρει να ξαναπάει η εκδρομή. Και έχουν κρατήσει τα λεφτά του σε σχολείο στο Μαρούσικ. Το όλα, σχολείο θέτας. το έχει κρατήσει το τουριστικό γραφείο. Δεν ξέρω ποιο Λέ, άμα δεν ξέρεις, αγαπώ, σχολείο. Σχολείο. Πώς λες, το έχει κρατήσει. Κάμα δεν ξέρει αγαπητέ μου γλυκά, πώ λε τη μαλακία. Γιατί δεν κοιτά το... να μάθει πρώτα πριν μπει στη μαλακία, δεν το... γίνεται. Το Μάθε πρώτα τι το... γίνεται ακριβώ και πάει να Άστιχτήρα από το, το χάμο. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι και θέλει να την εκδικήσετε. Άστιχτήρα πόσο... από πόσο... το χάμο. Πομπέο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, μαρτυρική χωριστή δράμα. Το 1941 εδώ στη χωριστή σκοτώθηκαν 147 χωριστιανοί από 6 μηνών μέχρι 60 χρονών που ήταν ο παππούς μου ο μεγαλύτερος. Και όλα έγιναν αυτά γιατί ξεσηκώθηκαν κομμουνιστές από τη χωριστή και της περιοχής και κάναν τη δεύτερη αντίσταση εναντίον του άξονα. Εδώ σκοτώθηκαν 147 άτομα στη χωριστή. Σύνολο σε όλο το νομό της δράμας σκοτώθηκαν. Σκοτώθηκαν γύρω στι 3.500 κόσμου σε πάρα πολλά χωριά. Προσοτσάνι, Ανδριανίδο, Ξάτο, Κύργια, πάρα πολλά χωριά είχαν σήματα. Οι προτεργάτε ήταν από εδώ, από τη χωριστή, με τον Χαμαλίδη, υπεύθυνο τη Κεντρική Επιτροπή εδώ στην περιοχή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ακόμη δεν δικαιώθηκαν στην ουσία. Λοιπόν, θέλω να βάλει ένα τραγούδι το επέστω τι θύματα για τον παππού μου, που το σκότωσαν και για όλου αυτού του ανθρώπου που σκοτώθηκαν. Επέσατε <Και> θύματα αδέρφια εσείς σε άνηση πάλι κι και αίτημη. Omg Jirevonda Sprika Te mni